101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακτητή σου Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρεγά μου το να χρησιμοποιήσουν. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρε πούσιμο. Να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτο του καροτσάκι με το χερ και να το μετάξετε στην Ψιτάλια. Στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα. Είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να, να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωρι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 Ρε Αλέξη θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή θα τρελαθώ εσαι φίλος Η σύνδενη μας είπες ότι ήσουνα... είσαι δευμαστής του σχεδίου Μάρσαλ, Διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες Σας λέει τίποτε αυτό, αυτές ήθελαν να ξέρα Σκέφτομαι μερικές φορές με το μεταλληλήσει το μυαλό μου Αυτές οι 600.000 οικογένειες σε κόμπα είναι Θα μας αποζουρλάνετε εντελώς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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι you... Καλή σήμερα από το Ράδιο Άρτα στους 101,5 so Εδώ είμαστε και σήμερα με την εκπομπή στον τύχο <Και>... Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου should... καμιά ορίτσα θα είμαστε παρέα 2-681-4.060 Αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι, να διορθώσετε κάτι, εδώ είμαστε. Κύριες και κύρι, όπως θα παρατηρήσατε, όλα τα μωρά στην πίστα, όλα τα μωρά στην πίστα, παρελάβνουν. Βέβαια, ο λόγος που παρελάβνουν όλα τα μωρά στην πίστα δεν είναι εμφανής. Γιατί άραγε για να σου υφαρπάσουν πάλι την ψήφο. <laughs> Πλάκα έτσι; Αλλά δελώς για κάποιο λόγο που γνωρίζουν αυτοί τέλο πάντων Ρίχνουν όλα τα μωρά στην πίστα Το τελευταίο μωρό που ανέβηκε πάνω Με τα στράς, πως τα λένε αυτά τα Τα στράπλες, πως τα λένε Κουνώντας το κολαράκι του Είναι ο ξηρό Απαπα Τρομοκρατία Σε απευθείας μετάδοση Κόκκινα μπλουζάκια Είδατε όμως Ότι ε, Αν πούμε ότι έχει πολιτική θέση ο ξηρός, ε, με, τη, με την εμφάνισή του Τι λέγαμε πριν ε, Δεν το είπαμε πολύ καιρό πριν τρει τεσσερις μέρες Ότι επειδή πουλάει πολύ η πατρίδα Τον τελευταίο καιρό Να πάρε και μια ε, Από πίσω ε, Φάτσα του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη Πάρε να έχει μωρέ τώρα να. Πάρε να έχει. Κυρίες μου και κύριοι Βέβαια όλοι αυτή Οι η Παρλαπίπα, η οποία έγινε με το ξηρό. Λοιπόν, τη μαξή του το ξηρό, το έβλεπε στο βλέμμα του έτσι. Να τους λέει ρε παιδιά τι με βάζει κάνω τώρα, αλλά συμφωνήσαμε να πούμε τέλος πάντων. Τελικά αυτός κράνος φοράει ρε παιδιά, τι μάλι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Εκείνο το καλό βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε, είναι το εξή. Ε, ο συγγραφέας του λόγου του Ξηρού έκανε ένα λάθος Θα μου πει γιατί να μην το κάνει Από πού να τα ξέρει ο άτομα. Στην επιστολή του και στο λόγο του τέλο πάντων Είπε ότι ο ξηρό Σας πω λέει και ε, Τα λόγια του Καραϊσκάκη Όταν θα γυρίσω θα σας γαμίσω Έτσι ο Καραϊσκάκης λέει, τα έπε, ε, Από το τραγούδι του Βασίλειου Παπακουσταντίνου Λάθος Λάθος μεγάλο ξηρέμου και συντάχτη της ε, κατάστασης του ξηρού. Το τραγούδι δεν είναι του Παπακωνσταντίνου, είναι του Νίκου του Καλογερόπουλου και είναι από το καταπληκτικό έργο του ιδίου «Η πίστης πύλου». Αναζητήστε το, να και ένα καλό που βγαίνει από αυτές τις καταστάσεις. Θα δείτε τους «Η υπίστη, πύλου» του Καλογερόπουλου και θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι του Ξηρού και του ξεχυλωμένου που Ουδέν κακόν αμυγές καλού Το τεκνόν μετά του ωφελή μου Λοιπόν, αναζητήστε το έργο και δεν θα χάσετε Η πίστη. Σπήλου, από όπου ξεκίνησε αυτό το τραγούδι I'm... Μπορείστε παρακαλώ I'm... Δεν έχουμε που την I'm... κεφαλή πλήνε τέλο. Τέλος, δεν έχουμε πού την κεφαλή πλύνε Ε, τέλος Έλα. Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου Ας σου λέω, αυτό έπαιξε Εν μεταξύ, εκείνο που του τρελαίνει τώρα Είναι ότι οι θεατές από κάτω Δεν τσιμπάνε τόσο πολύ Δηλαδή, χτες γέλασε πολύς κόσμος Με την εμφάνα του, του μωρού Όλα τα μωρά στην πίστα του ξηρού Πάρα πολλοί κόσμος γέλασε Λοιπόν, δεν, δεν τσιμπάει Δεν τσιμπάει το πόπολο Θέλει άλλα πράγματα, Θέλει άλλα πράγματα να τσιμπήσει. Κοίταξε να δεις τι του έχουν ριγμένο αυτή τη στιγμή τώρα πάνω στην πίστα. Του έχουν το γκασιδιά ρίξε με καλάζνητο. 150 χρυσαυγίτες με όπλα. Του έχουν ριγμένα δισεκατομμύρια που έκλεψαν οι μέτεροι από τα... Όχι μόνο από τα χειδρονομικό ταμείο αυτήριο από την Ελλάδα γενικώ. Του έχουν ριγμένο ζίγρες, κάντες, μάντες, γρυβέιδες. Τ ψιλωρήχνουν παπαντονίου του έχουν ριγμένα δικαιοσύνη όρμα φάτους σκιάξιμο με το θεοχάρι δηλαδή όλο αυτό χωράνε όλοι αυτοί στη σκηνή και τελικά να πούμε πα, σου πετάξανε να πούμε μπροστά έτσι πρώτο πλάνο του ξηρό αλλά από ό,τι φαίνεται δεν οπότε θα τα αλλάξουν το σύντομα Αλλάξουν το έργο, ο έργο δεν αλλάζουν αυτή Το ίδιο έργο παίζουν yeah. Αλλά θα αλλάξουν, θα χρησιμοποιήσουν κανένα παλιό σενάριο Τα ξέρουν αυτοί yeah. Τα ξέρουν τα κόλπα καλά yeah. Δεν αλλάζουν ε, τίποτα Θα χρησιμοποιήσουν άλλο σενάριο τώρα yeah. Το θέμα είναι πόσο Τσιμπάει αυτή η κατάσταση Ετωμεταξύ πρόσεξε τώρα Άντε να γίνουμε κουραστικοί πάλι yeah. Αυτά συμβαίνουν τη στιγμή Που οι άρρωστοι αυξάνονται ε, Αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Οι αυτοκτονημένοι αυξάνονται. Οι... οι δυστυχισμένοι αυξάνονται. Καθημερινά οδηγείται κι άλλος κόσμος στο κρεματόριο. Λοιπόν, για αυ... αυτά τα θέματα δεν μπαίνουν πρωτοπλάνο από κανέναν. Από κανέναν δεν μπαίνουν πρωτοπλάνο. Μπαίνουν όλα τα άλλα για να έχουμε να λέμε, να ασχολούμαστε. Παλιά αυτά όταν συνέβαιναν οι ελληνάρε τα κουβέντιαζαν το πρωί α πούμε στη δουλειά αλλά στο δημόσιο πριν βγουν κατά τις 11 για τσίπουρο τη και τέτοια στον ιδιωτικό τομέα εκεί που χαζοδούλευαν τέλος πάντων κουβέντιαζαν και αυτά τα θέματα τώρα δεν έχεις και με ποιο να το κουβεντιάσεις πού να πας πρωί πρωί άνεργος κλεισμένες μέσα στο σπίτι Προσπαθεί να στα νιάρια θα τι γίνεται ρε παιδί Τι γίνεται πως θα, θα τσουλήσει η επόμενη ώρα Ναι κυρία μου και κυρία μου Το βλέπεις το βλέμμα του ταλέπορου του ξηρού Ρε παιδιά Άλλα συμφωνήσαμε Τι με βάζετε και κάνω τώρα να Ούτε βουγιουκλάκι με Βουγιουκλάκι με κάνατε στο τέλος Τώρα ανάλο... Α υπάρχει και μια περίπτωση βέβαια yes. Γιατί αυτή, έτσι δεν ροδούν προοδενός Υπάρχει μια περίπτωση να βροντίσει, βροντίξει μπαμ, μπουμ, το, το καλά κρυμμένο 45' Το ιστορικό Το κουφοντίνα. Ναι μωρέ ναι. Και οπότε κατα, όπως καταλαβαίνετε Δεν είπαμε δεν ροδούν προοδενός Όπως καταλαβαίνετε κάποια τριτοπεντοκλασάτα άχρηστα στελέχη όπως τα δίνουν αυτή τη στιγμή με τα δισεκατομμύρια να τα στείλουν να βρουν τον δημιουργό τους για την κατανάλωση που θέλουν Αν βέβαια σκεφτείς ε, να, βρε, να βροντίξει βέβαια το 45' το ίδιο Αν σκεφτείς ότι ο χειριστής του αυτή τη στιγμή είναι κάποια ηλικία να αρθεί, να ξέρω εγώ το, το σηκώνει και τα νευμόνια του η καρδιά του να μπει σε αεροπλάνο ε, Αν έχει διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση γιατί να μην το βροντίξει Οπότε να έχουμε να λέμε, κατάλαβες. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, όλες οι περιπτώσει, όλα τα σενάρια παίζουν. Στη... Σε τούτο εδώ το... το επίσημο παρακράτος των 200 ετών, όλα παίζουν. Γιατί αυτό το πράγμα δεν υπήρξε ποτέ κράτος, παρακράτος ήταν μια ζωή. Οπότε μη σας κάμνει εντύπωση, μην πέσουν από τα σύννεφα όλοι, αν ξετρυπώσουν το 45. Απλά ξεχνάτε βέβαια... Από τον χειριστή του 45ου σε ποια φυσική κατάσταση είναι ο άνθρωπο, παρακαλώ. Αν η άκρα. Ξέρει τι πρέπει να πάρει αυτό τώρα, αυτό πρέπει να κοντεύει τα 70. Λογικά δηλαδή πρέπει να τα κοντεύει. 65, 70. 70. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πόσο χρονών τώρα Βάλε, βάλε τώρα να δηλαδή, το θέμα είναι να μπορεί να μπεις στα αεροπλάνο άνθρωπος Να μπορείς να μπει στα αεροπλάνο έχει κανένα ε, Σαν του Κουντουμίνα Πώς τον είναι, χρόνια αποφρακτική Με μονοπάδια. Ξέρω εγώ τι να σου πω ρε <laughs> <laughs> όλα αυτό τα περιμένεις Όλα αυτά βέβαια Αν σκεφτείς ότι μπορεί, μπορεί, μπορεί Υπάρχει περίπτωση να τα κάνουν Μη και ξεσηκωθεί ο λαός ποιο λαός να ξεσηκωθεί ρε μεγάλη Και που να πάει Πάντως, ο... κατά το Γιοτόπουλο ο Χριστόδουλας, ο Ξηρός, είναι ρουφιάνος της ΣΕΠ και της CIA, ε... έστειλε άρθρο τσάκα τσάκα. Ο... Ο... ο έγκλειστος ε... Γιοτόπουλος ο αρχηγός τέλος πάντων, έστειλε άρθρο τσάκα τσάκα, η εξαφάνιση του ξυρού. Συνδέεται με την προσπάθεια τη κυβέρνηση να, να μεγαλοποιήσει την απειλή τη ε, τρομοκρατία. Βέβαια την πατάνε και από μόνοι του. Βγήκε τα κατάκατα. Τάκα, δηλαδή, πριν, πριν γυριστεί το βίντεο του, του ταλέπορου του Ξηρού, βγήκε ο Αναστασιάδη, πώ το λένε, Αναστασιάδη, επί τη δικαιοσύνη και είπε: Εμεί θα θωρακίσουμε τη δημοκρατία. Και, δάτε, ρε, δημοκρατία, πούμε, και θα φτιάξουμε φυλακέ υψή τη ασφαλεία. Φτιάξτε και ψηλά. <laughs> φτιάξτε τα όλα πάντων Για να κάνουν τα κόλπα τους Πάντως ο Ο Από ό,τι λέει στο άρθρο του Ο άνθρωπος Του κάναν όλα τα χατήρια στον κοριδαλό Τον είχαν στα όπα όπα Και ο Γιωτόπουλος τα λέει Ο Γιωτόπουλος τα λέει Ο πρώην σύντροφος Γιατί τώρα μάλλον δεν είναι σύντροφη Να, να είναι σύντροφη Λέει Πώς καλοπέρναγε ο ο το στον κορυδαλό και ότι όλα αυτά γίνονται γιατί είναι πράκτορας της CIA και της AE Όλα τα μωρά στην πίστα <Λοιπόν> Όλα τα μωρά στην πίστα λοιπόν του πρέπει να το, το πραγματικά το συμπονούσα έτσι όπως έβλεπα το βίντεο το συμπονούσα τον ταλέπορο του ξηρό. Τι μου κάνετε ρε παιδιά τη έλεγε με το βλέμμα Τι μου κάνετε προσπαθώντας να διαβάσει εκεί τα χαρτόνια που του είχε απέναντι ο άλλος το, Τι μου κάνετε ρε παιδιά άλλα συμφωνήσαμε άλλα μου κάνετε yeah. <laughs> Αυτή είναι η κατάσταση και βέβαια η κατάσταση για άλλου. Οι οποίοι γδέρνονται καθημερινά Γδέρνονται τώρα σου λέω καθημερινά έτσι Χειροτερεύει Και ο καθένας από μόνος του Πια προσπαθεί να βρει λύση Γιατί όποιος από τους γδαρμένους Περιμένει να του βρουν λύση Ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 500 εμ, εμφανείς σωτήρες Παραπάνω από 500 oh. Θα περιμένει για πολύ καιρό Και θα τη βρει στις αγκαλιές του δημιουργού του oh. Κυρία μου και κυρία μου oh. Όπως είπαμε ο Αθανασίου oh. Αμέσως πριν Πριν Ξηρός λαλήσει μας είπε ότι η ελληνική πολιτεία Οφείλει να θωρακίσει τους πολίτες Από αυτούς που τους επιβουλεύονται Εσένα τώρα Εσένα Εσύ τώρα που δεν έχεις μιλάμε στον ήλιο μοίρα Αυτή τη στιγμή Είσαι η ελληνική πολιτεία μεγάλε Φαντάστον αυτό σου ελληνική πολιτεία Και σε επιβουλεύεται, επιβουλεύεται ο ξηρός <Κι εσύ> <Κι εσύ> Επιβουλέψουμε ρεξιρένα Ήρθε λοιπόν ο καιρός να φτιαχθούν Φυλακές υψής της ασφαλείας Μας είπε ο Αθανασίου Αυτό το βομβούκιο της δικαιοσύνης Ορίστε παρακαλώ to me. Don't you know your life Μα αγαπάνε ρε Μας αγαπάνε Μας αγαπάνε Εσείς ε, ξαφνικά σας βάζει ο Αθανασίου στην αποκτή πλευρά και απέναντι στον ξηρό. <Κι> Μα είπαμε, φαντάζομαι αυτό τώρα εσύ είσαι η ελληνική πολιτεία, ρε παιδί. Εσύ τώρα που μιλάμε, είσαι η ελληνική πολιτεία. Και σε επιβουλεύεται ο ξηρό. <Πα>, να φτιάξετε, να φτιάξετε παιδιά και φυλακές υψή τη ασφαλεία. <Κι> να φτιάξετε ό,τι γουστάρατε. Γιατί ό,τι θέλετε κάνετε και θα κάνετε, το θέμα είναι γιατί παίζετε όλο αυτό το θέατρο. Τελικά, αυτό εκεί καταλήγω, αυτό που έλεγα και πριν καμιά 5, 6, 7, 8 μέρες, η δημοκρατία είναι μεγάλη επιχείρηση. Πολύ μεγάλη επιχείρηση. Τελικά να πούμε, αναθεωρώ, αναθεωρώ, η μεγαλύτερη μπίζνα στους αιώνες δεν είναι η εκκλησία, είναι η δημοκρατία. Εντάξει, τώρα είπα και εκκλησία, είναι εδώ κοντά μια εκκλησία Κάτι είναι σήμερα, δεν ξέρω τι Και έχουν κάτι μεγάφωνα απόξω Και γουρλιώνται οι παπάδες, γίνεται δηλαδή Μιλάμε, φτιάξτε λίγο τον ήχο ρε παιδιά να Ούτε οι εφηθώδη, δεν ακούγονταν έτσι στα χωνιά, στα πανηγύρια <Τελος> Τέλος πάντων <Τελος> Κάτι γιορτάζουν πάλι σήμερα Κάντε γιορτάζουν, μάλλον του κάνουν κόντρα για τον Τσίπρα Κάνουν no, no, κόντρα Κα... <laughs> Αλέξη Βγάλα τα μεγάφωνα όξο <laughs> Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Α ah, ναι, είναι και αυτό απάνω στην πίστα Η αθεία του Αλέξη mm -hmm. Όλα απάνω στην πίστα mm -hmm. Τέλος πάντων <laughs> Σας είπαμε Χθες προχθές Για την ε, ε, Προτροπή των Times. Να ιδιωτικοποιήσουμε την Ακρόπολη και άλλα αρχαία μας Για να σωθούμε <χε> Δεν θα απαντούσε ο Έλληνας πατριώτης Έλληνας πατριώτης υπουργός επί του πολιτισμού Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Δεν πουλάμε! ρε Απάντησε ο πατριώτης Δεν ιδιω ιδιωτικοποιούμε την κληρονομιά μας ρε Προσέξτε Είμαστε όμως ανοιχτοί Σε κάθε είδους συνεργασία Με τον ιδιωτικό τομέα Για να αναβαθμίσουμε Και να προβάλλουμε καλύτερα τα μνημεία Και τους αρχαιολογικούς μας χώρους Κατάλαβες Είναι ε, Επειδή είχαν αντιδράσει Οι αρχαιολόγοι Οι αρχαιολόγοι είχαν αντιδράσει Σε αυτό που έκανε το time Και βγήκε και ο Υπουργό Και είπε αυτά που είπε Βέβαια κυρίες μου και κύριοι ο Υπουργός όπως βλέπετε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα Τόσον ο Υπουργός όμως όσον και οι αρχαιολόγοι κοιμόταν Όταν υπογράφονταν τα κόλπα όλα μεταξύ παπούλια και χίλαρη Κλίντον, Όταν έτρωγε ξύλο κόσμος Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές αυτά για το θέμα των αρχαιοτήτων και το, το πως αλλάξαν τον νόμο Και το τι θέλουν να κάνουν Όποιος θέλει είναι ακόμα ανερτημένη Όλη η ανάλυση στο ραδιολόγο Στο, μπλογάκι, στο δεύτερο μπλοκάκι που έχω του Μπορεί να μπει να το ξαναδεί Να το ματαξαναδιαβάσει Την ώρα που έτρωγε ξύλο ο κόσμος Όξο και βόγκαγε Ο παππούλιας με τη χίλαρη παρέδι, ο, ε, Μάλλον ο παρέδιδε Στη χίλαρη και σε όποιον άλλον τα πάντα Όλα ο, Τα πάντα Ό,τι αφορά από αρχαίο στην Ελλάδα Το παρέδιδε Κατασ, ε, Πέταγε τους νόμους που ήταν Ο δανεισμός και εγώ για ένα, δύο, τρία χρόνια όπω ήταν και τα έκανε 100 Και άλλα διάφορα Είναι εκεί αναρτημένα μπείτε τώρα Μην σα τα διαβάζω όλα από την αρχή Βαριέμαι κιόλα. Μπείτε να τα δείτε Οι αρχαιολόγοι τότε δεν πήραν χαμπάρι τίποτε Και έρχονται να αντιδράσουν Στην, στην προτροπή του Τάιν Μα σε παρακαλώ τώρα να αντιδρούσαμε όλοι σε, σε αυτά τα σούργελα Όπως λέγονται Time, Dizer Bloom Και στον καθένα που βγαίνει και λέει την παπαριά του. Την ώρα που γίνονται τα πράγματα Δεν τα βλέπουμε Δεν σας ενημέρωσε ο συνδικαλισμός σας αρχαιολόγη μου Δεν σας ενημέρωσε Το κόμμα σας δεν σας ενημέρωσε Να σας πει ότι δε, πρυρ, Τα ξεπουλάνε όλα ρε Δεν σα ενημέρωσε So you μεταξύ τώρα περιμένουμε. Mm -hmm. So ναι, ε, ε, ναι όπω το λες οι δημοσιογράφοι του Time πια να γιατί τα υπογράψαμε εμείς δυο χρόνια πριν Λοιπόν τώρα κανονικά πρέπει οι αρχαιολόγοι να βγουν και να απαντήσουν και στον υπουργό τους να του πούν τι λες για ποιες συνεργασίες ε, μιλάς Εδώ αποδεικνύεται μα λέει για μια ακόμη φορά ο υπουργό! ο Έλλην ε, ο υπουργός από του πολιτισμού και αθλητισμού Παναγιοτόπουλο, που αντρούκλα ναι μας επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά το πόσο άχρηστοι είμαστε ως Έλληνες δηλαδή δεν μπορούμε ούτε να διαχειριστούμε ούτε να προβάλλουμε τα αρχαία μας αλλά το ότι τα έχουν ξεπουλήσει όλα με, το, με αυτά που υπέγραφε ο, ο Παπούλιας και, ο, και η Χλίνταρη η Χλίνταρη η Χλίνταρη η Χίλαρη Κλίντορ φαίνεται εκτός των άλλων από μια πράξη η οποία έγινε τώρα τώρα τώρα τώρα πρόσφατα δεν ξέρω πόσοι ενθυμίστε ή πόσοι είχατε πάρει χαμπάρι πόσοι είχατε πάρει χαμπάρι το την είδηση πριν χρόνια έγινε αυτό τώρα θα σε γελάσω μπορεί να είναι και δέκα δεν, δεν θυμάμαι ακριβώς αν είναι κάποιος να με διορθώσει ας με διορθώσει για να μελετήσουν τον μηχανισμό των αντικειθήρων Φέραν έναν αξονικό τομογράφο, έναν τεράστιο αξονικό τομογράφο από το εξωτερικό, διότι βάσει των ελληνικών νόμων απαγορεύονταν ο μηχανισμός των αντικειθήρων να μετακινηθεί από το μουσείο, από την Ελλάδα. Και ήρθε εδώ, μιλάμε, έγινε ολόκληρη επιχείρηση τότε στην Αθήνα για να κατέβει αυτός ο αξονικός τομογράφος να μπει στο μουσείο εκεί πέρα και από, τα, από τη μελέτη που κάνε να βγάλουν και άλλα στοιχεία ε, καταπληκτικά για το μηχανισμό των αντικηθύρων και άμασε ο κόσμο και τα λυμπάνε και τα λυμπάνη. Όλα αυτά γιατί, γιατί δεν έπρεπε να μετακινηθεί ένα πραγματάκι τόσο δάσου πόσο είναι ο μηχανισμό των αντικηθύρων και φέραν τον αναξενικό τομογράφο, ολόκλου τόνου. Ερώτημα, που είναι ο μηχανισμό των αντικηθήων σήμερα? Πού είναι ο μηχανισμό των αντικηθύρων σήμερα, είναι στο μουσείο Όχι Ελληνάρα μου Είναι στην Ελβετία Κάπου εκεί νομίζω Να πάει να τον θαμάσει εκεί ο κόσμος Δόθηκε λέει ιδανικό Για μια έκθεση Είδες λοιπόν πόσο απλά Τώρα δεν ξέρω για πόσο θα κάτσει εκεί Ο μηχανισμός των αντικειστήρων Πάντως από ό,τι θυμάμαι Στα αυτά που υπέγραψε Ο, ο παπούλιας με την Χίλαρη ε, οι δανεισμοί λέει φτάνανε μέχρι και 100 χρόνια των αρχαιοτήτων και τέτοια. Κατάλαβες μεγάλε πόσο εύκολα μετακινήθηκε ο μηχανισμός των αντικυθύνων και πήγε νομίζω στην Ελβετία για να τον θαμάσουν και άλλοι. Κάνουν ό,τι τους γουστάρει. Ό,τι τους γουστάρει. Τι ανακοινώσεις μας τα αρχαιολόγοι μου και τι ο, παίρνετε χαμπάρι τι. Μου θυμίζετε το ΣΥΡΙΖΑ και να μου. Κατάλαβες. Μετά από κανένα δύο-τρία χρόνια πριν είχα μπάρει ότι αυτοκτονούν άνθρωποι <μλησίλι> Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση όμως <μήσε> <μήσε> <κυρί> Κυρία μου και κύριοι <μήσε> <μήσε> το success το οποίο ζούμε και όλο αυτό το πράγμα το οποίο μας παρουσιάζει ο Πατριώτης Πρόεδρος της Ευρώπης της Σαμαράς Πατριώτης όχι μόνον Έλληνας αλλά και Ευρωπατριώτης να το τονίζουμε αυτό mm. έρχεται σε αντίθεση με ό,τι μας λέει το Γραφείο της Βουλής για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού mm. μας λέει το Γραφείο της Βουλής μας λέει ακριβώς τα ανάποδα από την κυβέρνηση. Και η απορία είναι, καλά οι δικοί τους άνθρωποι. Είναι δυνατόν να λένε τα ανάποδα. Τι παιχνίδι είναι αυτό πάλι. Με λίγα λόγια το γραφείο της Βουλής μας λέει ότι δεν σοζόμαστε με τίποτε. Και όχι μόνο αυτό. Γράφει, μεταξύ άλλων, στην έκθεση για το άμεσο μέλλον μας. Το γραφείο της Βουλής τα γράφει αυτά. Η Ελλάδα θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το νέο Μεσοπρόθεσμο 214-216 μέχρι τέλη Απριλίου του 2014 θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που θα διασφαλίσουν τη δημοσιονομική ισορροπία για την περίοδο μετά το τρέχον μνημόνιο θα γίνουν τότε φανερές οι δεσμεύσεις της χώρας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο τότε θα γίνουν φανερές αυτά τα λέει το γραφείο της Βουλής τώρα, τι κόλπο είναι αυτό οι δικοί σας άνθρωποι να βγαίνουν να λένε Διαφορετικά πράγματα Από, από το Καναβούρι που μας ταΐζετε εσείς καθημερινά Άλλο κόλπο κι αυτό Ανεξήγητο φαινόμενο <Σ> Όχι, γιατί αυτήν ποτέ ήξερες Ναι, ναι, ναι Αυτά είναι Αυτά είναι, χορέψτε κατά τάλασσή Είσαι πολιτεία, όπως σου λέει ο Αθανασίου Και όπως σου λένε, σου λέει το γραφείο της Βουλής Θα γίνουν φανερές οι δεσμεύσεις της χώρας Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Μεθαύριο, τον Απρίλιο του 2014 Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα Τώρα, γιατί Υφιστάμεθα όλη αυτή την κατάσταση Μα πολύ απλά γιατί έχουμε το κόμμα Θα μας σώσει το κόμμα μας Ναι γι' αυτό Τι άλλο να πεις δηλαδή Αυτά τα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι του Τον Απρίλιο του 2014 λέει θα μάθουμε Τι θα γίνουν φανερές Οι δεσμεύσει της χώρας Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αιτε να δούμε τι άλλες δεσμέψεις Μας έχει βάλει Η αγαπημένη μας Ευρώπη Και η συμμαχία μας Πως να την πούμε ρε παιδί Τέλος πάντων Η ιδιωτικοποίηση των uh, δημοσίων νοσοκομείων ουσιαστικά ξεκίνησε κυρίε μου και κύριοι Τι mm -hmm. περισσότερες υπηρεσίες των νοσοκομείων βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση Λοιπόν uh, σήμερα τι είναι τρίτη Έχουμε και τη συνάντηση για το πλαφόν στη συνταγογράφηση Όλα αυτά τα πράγματα never, never, never Λοιπόν Οπότε Δημόσιας θα παραμένουν μόνο οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόληψη και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Πρόληψη και παροχή, δεν καταλαβαίνεις, δεν θα μας τρελάνετε. Εκτός από τους ε, χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι θα βρεθούν στον αέρα στα νοσοκομεία και θα τεθούν ε, ορίστε παρακαλώ. Ναι, ναι βέβαια Όπως το λες είναι Το προσωπικό θα παραμείνει δημόσιο Και το όλα τα άλλα θα είναι ιδιωτικά Αλλά ε, Εκτός του ότι θα βρεθούν στον αέρα Κυριολεκτικά χιλιάδες εργαζόμενοι Στα νοσοκομεία Επίσης λογικό είναι ότι θα τεθούν Και σε διαθεσιμότητες Θα γίνουν απολύσεις και ταλιμπάν Οι ασθενείς σε αυτή τη χώρα πια Πρέπει να κολλήσουμε όλοι ένα ταμπελάκι Στο κούτελο Δεν έχω στον ήλιο μοίρα Γιατί δεν έχω λεφτά Θέλω να Αν υπάρχει κάποιος να μου πει Τους τελευταίους μήνες Αν πήγε να πάρει φάρμακα στο φαρμακείο Και τα πλήρωσε ποτέ στην ίδια τιμή Με συμμετοχή Αν υπάρχει ένας που τα πλήρωσε στην ίδια τιμή Θα ήθελα να με πάρει τηλέφωνο ίδια φάρμακα που παίρνει It to do. To kill or die. Κυρίες μου και κύριοι Πάει και αυτό Τα κατάφεραν And λοιπόν, λοιπόν μας είπω Αχ μου εφυποργώ τον κύλο μπέσα <laughs> ναι. Λοιπόν Οπότε σήμερα έτσι έχουν και την Συνάντηση γιατί. Τη... Πλαφών στη συνταγογράφηση. <Το> όλα καλά, όλα καλά πάνε, όλα καλά πάνε. Όλα καλά, όλα ανθυράκια. <Το> Παρακαλώ. Ελά <Το> ρε Γιώργη, πού είσαι. Ρε. Μην νομίζει ότι δεν να πας ένα σωπούλιο, την έβαψε. I wonder bravo What is What is What is Αστέριο ο Χολύπτης λέει ο φίλος εδώ ο Γιώργος Γάτερε ρε Έχεις και τους θαυμαστέ. σου σε... Κυρία μου και κύριε Με... Λοιπόν Τι λέγαμε Α ναι ετοιμάσου. Λοιπόν. Γιατί όπως παρατήρησε και ο φίλος μας ο Γιώργος Ποιο φάρμακο μου λέει Το μακαρόνι μου λέει από εβδομάδα σε εβδομάδα Τον να έχει η ίδια τιμή Λέει μου ό,τι τους γουστάρει κάνω. Εδώ πια εκείνο το παλιό λύκο στην Αναμπομπούλα χαίρε δεν είναι, είναι δηλαδή άστα να πάνε Άστα να πάνε σου λέω Στη Λάρισα όμως να σε ενημερώσω Ότι θα είναι πλέον το αρχηγείο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ Για τα ζητήματα που αφορούν και πολέμους στην κεντρική Αφρική Ναι Πρόκειται για έναν πόλεμο Φυσικά που αφορά τα συμφέροντα της απεικιοκρατικής Γαλλίας, τα θυμόσαστε εκεί πέρα, τα λέγαμε πριν κανένα εξάρει, 7 μήνες, που κάνανε την απόβαση, και εμείς, εμείς επίσης, επειδή είμαστε κράτη-μέλη της ε, αγιασμένης Ευρώπης, θα λαμβάνουμε κι εμείς μέρος, διότι <Ρίου> το στρατηγείο <Ρίου> της επιχείρησης πια <Ρίου> στην <Ρίου> κεντροαφρικανική δημοκρατία θα είναι στη λάρισα αυτή την απόφαση πήρε τα λέω έτσι ε, Να μην ακούσουν και οι πράκτορες του εχθρού ρε παιδί μου Κατάλαβες μην Μας ακούσει κανένα ξηρός τώρα και βάλει, και βάλει κανιά μπόμπα στο στρατηγείο Και έχουμε άλλα Λοιπόν ε, θα, ε, την απόφαση πήρανε στο, στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Σου ΕΕ. Ευρώπης Κυρία μου και κυρία μου με έδρα τη Λάρισα λοιπόν θα αναλάβει τον σχεδιασμό της στρατιωτικής επιχείρησης στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, ετοιμαστείτε Ελληνόπουλα. Προσέξτε μόνο να πάρετε μαζί σας και κανένα φιδάκι, δεν εννοώ το διαμαντί, γιατί εκεί κάτω κυκλοφορούν και μυγες τσετσέ. Από αυτά τα φιδάκια μωρέ, που ανάβουν για τα κουνούπια, να φεύγουν τα κουνούπια και οι μύγες. Όλα τα χιμαριορεί... Το στρατηγείο επιχείρησης Κεντροαφρικανικής Στην κεν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης Της έλειπε ΕΕ. Τι να κάνουμε αδερφέ μου Αι πε εσύ όχι αν θέλεις Ορίστε. Δεν μπορεί να, δε, δε μπορεί να βγάλει σύνθημα Κι ο Τσίπρας τώρα να. Είσαι είσαι συνέτρος και Σύμαχος There's σου λέω. λέω Ναι, Ναι I look to the west and my <introductions> <pillows> <darauf> <possibly Czechosko> <spirit> <ped%>, <trees> χάθηκε ο Φινιζέλος. είναι στην Αμερική κουμαντάρι τώρα, του πλανήτου τι σε νοιάζει φίλε εσένα... μου πολύ σωστά παρατήρησες τι κάνουν στην κεντροαφρικανική κατάσταση και την κάνουν στο Αφγανιστάν και από εδώ και από εκεί Άρα, πάμε για κάφε, αυτά είναι πάμε τα περιφερειακά μας λοιπόν, ε, λέω εγώ διάφορα βλέπω και να περνάνε εδώ κάτι προσώπατα πολιτικά απόξεο με τα σουβ σου παιδί μου τα, τα αγορασμένα με τον ιδρώτα τους It's και λέω και τα δικά μου Τέλο πάντων λοιπόν που λες, κυρία μου και κύριε το αριστερό κόμμα της Γερμανίας πήρε πίσω αυτά που είχε πει για τις γερμανικές αποδημιώσεις και αποδέχτηκε ότι η Γερμανία πρέπει να πληρώσει το ελληνικό ολοκαύτωμα που προκάλεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ παλαμακίζει άντε ρε, να τα λεφτά ήρθαν τα λεφτά ήρθαν τα λεφτά με τα οποία θα μα σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο θα δούμε ναι. Παρθενική εμφάνιση είχαμε τις ομάδας των σοσιαλιστών δημοκρατικών Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στην Θεσσαλονίκη ε, Θα έχουμε μάλλον στις 23 Ιανουαρίου Με το όνομα Επανέναρξη της Ευρώπης Αμάν επανέναρξη τι θέλουν επανέναρξη της Ευρώπης Ο Καραμανλής ήθελε επανεκίνηση του κράτους ο, καλά τώρα λοιπόν. yeah, Τι θα έχουμε τώρα, ποιοι θα μιλήσουν Θα μιλήσει ο Θεόσταλτος Ζμόμποντα Θα μιλήσει Η πατριώτησα. Η πως να την πω, δεν έχω άλλες λέξεις Σιλβάν Αράπτη yeah. Θα μιλήσει, ο Αντιπρόεδρος Ο Αντιπρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών Πρόεδρος του Πασόκ Μπεμπέζενή Βενιζέλος yeah. Θα μιλήσουν Όλα τα καλά παιδιά θα μιλήσουν όλα τα καλά παιδιά. Θα μιλήσουν όλα τα καλά παιδιά εκεί, όπου λοιπόν θα έχουμε νέες ιδέες για έξω από την κρίση. Και τις, και τις νέες ιδέες για έξω από την κρίση θα μας τις δώσει ο Χάνης ως Βόμποντα, θα μας τις δώσει ο, όπως είπαμε ο πρόεδρος του Πασόκα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αντιπρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών Βενιζέλος και η Συλβάνα Ράπτη. Επίσης θα συμμετέχει ο Γιάννης Μπουτάρης, θα συμμετέχει επίσης ο τι είναι αυτός ο πρόεδρος του ΟΠΑΔ, ο Καλαβρός Γουσίου, διάφοροι να πούμε, θα συ... πα, πα, δημοσιογράφοι τύπου Ριγόπουλου Καθημερινή και διάφοροι άλλοι. Όλοι αυτοί λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου συμμετέχουν για την επανέναρξη, σε Ευρώπης. Από τι βλέπεις; Τα λεφτά είναι πολλά, παλιγάρι μου. Μπορείς να Ευχαριστά, κάτι άρεσε, <μήλυ> Καλή σου μέρα, καλή σου, <μήλυ> Λοιπόν, από τι λέει εδώ ένας φίλος Επειδή ψηφίστηκε, λέει και ο γάμος των Φλοφλίλων, πως τους λέτε Και η πουστιά είναι με νόμο Τέλος πάντων Με νόμο ψηφισμένη Χάσε <μήλυ> μας ρε φίλε να κάνουμε εκπομπή από πούμε πόρεια. Λοιπόν Οπότε ναι Έχουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ε, Στη Θεσσαλονίκη έχουμε Την επανέναξη της Ευρώπης Άιντε ρε Επανέναξη της Ευρώπης. Πολλά είναι τα λεφτά Είναι πολλά τα λεφτά μεγάλα; Και τα λεφτά Και τα λεφτά Όπως βλέπεις δεν τα δίνουν για να ανακοφιστεί κανένα άρρωστος για να μην κρυώνει κανένα παιδί για, για, για τα δίνουν για να τα τρώνε μεταξύ τους σε κόλπα, σε χορούς, σε ομιλίες σε δημιουργίες κομμάτων σε, σε, σε Κυρία μου και κυριέ μου Μάρτιν Σουτς όταν, αν γίνω πρόεδρος της Ευρώπη της Κομίσιον της Κονομίσιον όπως τη λέμε εμείς θα κάνω τα γερμανικά επίσημη γλώσσα Τέλος Είδες Ο Μάρτιν Σούλς. Αυτός που λέγαμε που ήρθε Και μας είπε για τον μπαμπά του Που τον είχανε Εχμάλωτο ή κακή Και τον παλαμακίζαν από κάτω Οι αστέρες Της διανόησης Και λέγαμε ότι οι αστέρες της διανόησης Λέγαμε τότε μάλλον θα έχουν πάθει Θα έχουν πάθει τίποτε Γιατί καμία πως τη λένε Κυρία μου και κυρία μου. Ακούσει έχω που στο παρατηρούσα Ακόμα Για κάτσαμε ακούτε ακούτε εσεί. Έλα. Το κόξο λοιπόν, το τι ρίχνει ο παππού. Δεν λέγεται. Λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, αφού θα γίνει πρόεδρο τη οικονομίσεων. Μπορείτε να το χαρά, Ναι, ναι, τα λέμε, τα λέμε. We take μου λέει, Ταξινάστα Καλό, Ταστα Καλό, Καλή Σασπέρα. Μην, Μην, Μην, Μην, Καλά geldiniz. Καλά. Θα τρώτε. μπορείτε. Πρώτο πίνω καφέ. I love bueno, me you know. as a loser. but now your words it did just mad me. You know the way to stop oh, me. K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 Okay, I don't like your fashion business, ah, δεν ξέρω, αυτό δεν το γνωρίζω Να είστε καλά, να είστε καλά Καλημέρα Να είστε καλά, να είστε καλά Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα Λοιπόν που λες Λινάρα μου Τι λέγαμε το πέρα Το στέ στέ να είναι η ώρα Αποφάσισε ότι οι ένστολοι πρέπει να πάρουν όπως είπαμε και χθες ε, εκτός από τα αναδρομικά <Τι> Και αύξηση στους μισθούς πάνω από 200 ευρώ Επίσης αναδρομικά 3.500 ευρώ Και τα λιμπάν και τα λιμπάν. <Τι, Τι θα κάνει τώρα ε, η κυβέρνηση Πρέπει να ψηφίσει νέο νόμο Για να χώσει αλλού τα 300 εκατομμύρια Που πρέπει να γυρίσει τους ένστον <Τι> Ή μάλλον ε, α, Πολύ απλούστερα Ο Θεοχάρης Μαζί με την παρέα του να συσκεφτούν Να βρουν ένα καινούριο φόρο και να τον μετάξουνε για να βρουν αυτά τα 300 εκατομμύρια Κυρία μου και κυρία μου, άστα σου λέω ότι μεταξύ έχουμε και πρόβλημα τώρα τον το πονάει η μέση το, το χαρούλι μου κάνουν βουντού είπε τώρα δεν σου κάνω πλάκα, ο ίδιος τα έπε, έτσι μου κάνουν βουντού λέει και έχω, έχω πόνους στη μέση Γι' αυτόν σας μιλάω, αυτόν το σοβαρό άνθρωπο τον οποίο διόρισε η, η θεόσταλτη κυβέρνηση να μας κάνει αυτά που κάνει του κάνουν βουντού, λέει η φοροφυγάδε. Μεγάλε, εσύ που δεν έχει να πληρώσει, είσαι ήδη σταμπαρισμένο με την ταμπέλα του φοροφυγά. <σταμπέρα> Αλλά μην κάνει και εσύ βουντού τώρα στο χαρούλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πήγε στι Βρυξέλλε το παιδί να πάει σε, συνάδε, σε συνέδριο για τη διαφθορά. Πήγε ο χαρούλι σε συνέδριο για τη διαφθορά. Παρακαλώ. Μάλλον <σταμπέρα> ναι. <σταμπέρα> <σταμπέρα> <σταμπέρα> <σταμπέρα> <σταμπέρα> <σταμπέρα> <σταμπέρα> Μάλλον ναι. Του χάλασαν τα μορτισέρα από το σκύψο. Βάλλον. Αλλά να σου λέει τώρα ο Θεοχάρη ότι του κάναν μάλλον το... το ξεκόλιασαν. Δεν γίνεται αλλιώ. Το πονάει η μέση λέει γιατί του κάνουν βουντού. Ο Θεοχάρη, αυτού διαθέτει μεγάλε. Αυτού διαθέτει και προσκυνάς Και πρόσεξε, όχι θέλω να σου τονίσω ότι ο Θεοχάρη πήγε σε συνέδριο για τη διαφθορά. Έτσι. Η, η, τα πιο διεφθαρμένα κύτταρα. Πάνε και κάνουν συνέδρια για τη διαφθορά Φανέρω. Κατάλαβες με Αυτή είναι η κοινωνία Αυτή, Αυτή είναι Αυτή τέ, <σφίλοι> τέ, Τέλος. Τε... Τε... Τέλος Κεφαλάκι Τέλος Ο Θεοχάρης ο, ο Θεοχάρης διεφθαρμένο κύτταρο τώρα από πάπου προς πάπου δεν γίνεται δηλαδή να μην είσαι διεφθαρμένο κύτταρο για να αποδέχεσαι τέτοιες δουλειές <σφίλοι> πήγε να κάνει συνέδριο για τη διαφθορά και μας είπε δε ο Χάρης, ότι του κάνεις βουντού εσύ ρε. ρε παπάρα Φοροφυγά Παλιά άνθρωπε εχθρέ της δημοκρατίας Μη σαλόδοξε Κάνεις βουντού στο Δεοχάρη Δεν τρέπεσε ρε Υποκείμενο Αντικ Γιατί αντικείμενο είσαι ούτως ή άλλως ε, Δεν τρέπεσε Δεν τρέπεσε Ψάχνει το κράτο κυρία μου και κυρία μου στην Ελβετία, στην Τουρκία, στο Μαυροβούνιο. Ψάχνει τα 15 εκατομμύρια από τα, από τα δισεκατομμύρια που έκλεψε ο Φιλιππίδης και η παρέα του. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί. Το μόνο, εσένα βέβαια το άμα έχει βάλει στην πάντα κανένα ευρώ εκεί για ώρα ανάγκη μέσα σε κανένα σόβρακο και το έβαλε σε κανένα συρτάρι, θα το βρούνε τώρα που θα κάνουν ντου οι εφοριακοί. Αλλά τα δισεκατομμύρια που πάνε και έρχονται Δεν τα βρε δεν θα τα βρουνε Αυτά τα ψηλά που δίνουν πίσω Τα 7 που επιστρέφει ο ένας Τα 8 που επιστρέφει ο άλλος Αυτά είναι Πως του λένε Τα βάζουνε στη σκηνή και αυτά Να σου τραβάνε το μάτι και να λες παπα πα, πα, τι σκηνοθεσία ρε παιδί μου Τι κοστούμια Τι φωτογραφία Εντάξει δεν με απάντησε κανένας Ο Χριστόδωνας τελικά κράνος φοράει. Τέλος πάντων. Κράνος φοράει, ορίστε. Ξέρω γόρε παιδί μου να το Ξέρω που. Τι να σου πω να πει. Κάτσε πέντε χρόνια να πούμε να πηγαίνεις στι... Στι... σαν να πηγαίνεις στη λουδετία, σε ένα κέντρο από κάτω σωστά ξέρω εγώ yeah. τι να σου πω τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω πάντως εδώ βούβαλο βγήκε μπήκε ο... ο ξηρός, yeah. να πούμε κοψευόμενος νέος yeah. την κοπάνισε και μας κάνει βίδεα και όλα αυτά τα ωραία όλοι σε παρακαλώ χαρέν yeah. Λέγεται κουπ Καταρχάς δεν λέγεται κουπ βρε βρε αγράμματα <Τι> Λέγεται κουπ Να μάθεις να την προσφέρεις Κουπ κουπ Να μάθεις να... Τι σου είπα να μάθεις να την προσφέρεις yeah, nice. <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Λαλίσαμε ρε πάει τελείως Λαλίσαμε έλα Έλα λαλίσαμε για να κλείσω <Τεσκο> <Τεσκο> έλα <Τεσκο> Α, Μπράβο, μπράβο, σωστά Έλα, έλα <Τεσκο> <Τεσκο> Σωσμένε Κλείνω για να μαμολύσει ο καναλάρχης Θα με πετάξει στον Κεάδα <Τεσκο> Να κλείσω Αλλά πριν κλείσω Πριν κλείσω Θα του την κάνω Του καναλάρχη θα του κάνω επαναστατική πράξη θα του κάνω επαναστατική πράξη στο καναλάκι. Θα βάλω όπως κάθε μέρα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα το αφιερώσω σε όλους σας. Ανοίξτε τέρματα ραδιόφωνα να τα ακούσουμε παρέα. τα κάτι σε τρώει δεν αντέχω να σε βλέπω σκέπτικη Ά, Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου, και φέρε το να το και να πεθάνω εγώ για σένα Ρίξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρτε το μαδοποιό, και να πεθάνω εδώ για σένα. Τα μοιρά μου τα χρυσά. Α, α, ρίξε στο ποτήρι σου πάρωμακι για χατήρι σου, και φέρτω το, να το πηγαιώ. Και μα πεθάνω εγώ για σένα Ρίξε στο ποτήρι σου πάρωμακι για χατήρι σου, και φέρτο να το πηγαιώ και να πεθάνω εγώ για σένα. Δείξε στο ποτήρι σου παρμάκι για χατήρι σου και φέρ' το να το πιώ και να πεθάνω εγώ για σένα δείξε στο ποτήρι σου φαρμάκι για χατήρι σου και φέρ' το να και να πεθάνω Θέλω να κάνω επανάσταση και εγώ να βγούμε. Είδατε, τσακ! Του την έφερα το καναλάκι. Πάντω, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Οχ, τι σε περιμένει, καναλάρχη μου. Ναι. Και εμεί, αφού σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σα και για τι πάρα πολύ ουσιαστικέ παρατηρήσει σα, να σα ευχηθούμε να είσαστε πάντα πολύ καλά. Μα πολύ καλά. Γεια και χαρά σα. I never dreamed that I'd meet somebody like you And I never dreamed that I'd lose 1,5 FM STEO.